Κεφάλαιο ΚΒ, σελίδα 344, στήχη 1-6, η προδοσία του Ιούδα. 1. Επλησίασε δε η εορτή που επί επτά ημέρας Ιουδαίοι έτρωγαν τα άζημα και η οποία λέγεται το Πάσχα. 2. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να έβρουν τρόπον με τον οποίο ασφαλώς και εκκινδύνως να τον φωνεύσουν. Ελάμβανον δε τα μέτρα αυτά, διότι φοβούνται τον λαόν ο οποίος πάθη τον Ιησούν. 3. Εμβήκε δε ο Σατανάστη τον Ιούδαν που επωνομάζεται ο Ισκαριώτη και ήττω από τον στενόν κύκλο των μαθητών, δηλαδή ένα από του δώδεκα αποστόλου. 4. Και πήγε και συνομίλησε με του αρχιερεί και με του γραμματεί και με τον Λεβή την αρχιφύλακα και του υπαυτών αξιωματικού τη Λεβιτική φρουρά του ιερού. Συνεζήτησε δε με ταυτόν περί του ασφαλιστέρου τρόπου με τον οποίο θα παρέδιδαν αυτόν ει αυτού. 5. Και χάρισαν εκείνη δια την ανέλπιση αυτήν λύση, και συνεφώνησαν να του δώσουν χρήματα. 6. Και με την καρδιά του ευεβαίωσε και πεσχέθη να τους βοηθήσει. Και ζήτη κατάλληλο περίσταση να τους τον παραδώσει, χωρίς να προκληθεί η σειροή όχλου και θόρυβος.